Μπορεί να ψωνίζει με 50 ευρώ κάτι να πήγαινε στο superμάτι να δούμε τι θα δεις. Όλα είναι στα Υψηλή και εμεί και πια τα δικά μα τα χρήματα εδώ είναι το θέμα. Αν δεν φτάνει στα έψη. Εμά μα δίνει κανένα λεφτά. Πέσω ότι ένα στην αγορά πάει και δουλεύει σε ένα, μια βιβλία, ξέρω εγώ κάπου, πώ το πάρει. 7, 7, μπορεί να ζήσει. Μπορεί να χρειάζεται νοικιάσει εδώ σε αρέσει για να τα σε όλα αυτά. Μπορεί να πάει πιθαν ένα καφέ, να κάνει ένα τσιγάρο, κάτι ξέρω εγώ. Τίποτα απ' όλα αυτά. Άρα, μυδέν, Άρα μηδέν λοιπόν και χωρίς να είναι μηδέν και μηδέν ήσαν 14 ένα συμπολίτη μας από τα σέρα. το λέει κιόλα βρέθηκε η κάμερα για να ρωτήσει πώ τους φάνηκε το αποτέλεσμα και ο συγκεκριμένος συμπολίτη μα. λογικός τον ακούσατε εδώ περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση δεν έχουμε λεφτά εμιση ίδιοι πιάνει και την νεολαία δεν μπορεί να ζήσει κάποιο. 30 δευτερόλεπτα αργότερα Μια χαρά Όλα καλά, θέλαμε θέλουμε, Μετσουτάκης βγήκε. Άρτα να μην τα Τη Την Μηλέτη θέλαμε, η Μηλέτη βγήκε. το βιλόπουλο θέλαμε και αυτός πήρε τα Τι άλλο θέλουμε. Άρα πάμε καλά. Μια χαρά. Άρα, μηδέν. άλλο θέλουμε. Άρα πάμε καλά. Άρα, μηδέν. Βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. <Κι> Έχει πολύ φτώχεια. πολύ φτώχεια. Πεινάμε. Με τις συντάξεις τι γίνεται. Δεν μπορούμε να πάρουμε τι συντάξεις μας. Η νέα μήνυση έρχενα από τώρα που ήρθα. περίμενε λέει, θα δούμε. Τι να δούμε. Πόσο. Μια χαρά που βγήκε ο Μιτσοτάκη και μηδέν ταυτόχρονα, όλα μαζί. Δεν έχουμε με τι συντάξει, έχουμε θέμα πολύ σοβαρό. Ευτυχώ όμω βγήκε ο Μιτσοτάκη. Δεν μπορούν οι νέοι να ζήσουν στι άρεσε και στι άλλε περιοχέ δεν μπορούν να του το πούμε. Αλλά ευτυχώ βγήκε ο μισοτάκη, βγάλουμε και τον Αυτιά, βγάλαμε βγάλουμε και τη μελέτη. Όλα μαζί σε ένα πρόσωπο. Κάπω έτσι. Νομίζω δεν είναι μόνο του, αν ήταν μόνο ένα. Θα ήταν ευχάριστο όλο αυτό, αλλά είναι. πάρα πολύ μην μπορεί πλειοψηφία που πιστεύει και τα αρνητικά ψήφισε τον Μητσοτάκη για τα αρνητικά όχι όλοι βέβαια την κάνανε ένα εκατομμύριο άνθρωποι αλλά ταυτόχρονα ελπίζουν πάλι στο Μητσοτάκη για τα αρνητικά και όλο αυτό το πανηγύρι μέσα στα μυαλά που συμβαίνει και το παρακολουθούμε είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε με το φίλο μας τον Σερέο, που ταυτόχρονα λέει και ωραία και μηδέν όλα μαζί ταυτόχρονα Να ξέρει όμω ο φίλο μα ο Σεραιό αλλά και όλοι οι υπόλοιποι να ξέρετε και να το έχετε στο νου σα ότι ε, έχει αναλυθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, έχουν βγει τα κατάλληλα συμπεράσματα και βγήκε χτε ο Πρωθυπουργός να μα το αναλύσει και να μα πει τι ακριβώ θα κάνει. Και κυρίω σήμερα το πρωί ο Γεραπέταβι Εμεί αντί να επιβραδύνουμε θα επιταχύνουμε. Ρε Δεν θα πάμε ούτε δεξιά. Ούτε αριστερά. Μπράβο τους! Το ίδιο το πολιτικό μα πρόγραμμα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει μεγάλη όθηση στην ελληνική κοινωνία, full. θα εφαρμοστεί με πολύ πιο γρήγορου ρυθμού. Θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε το τέρα τη ακρίβεια. Θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε το, τα προβλήματα τη δημόσια διοίκηση, τη αλληλεπίδραση των, των πολιτών που πραγματικά σε ορισμένε περιπτώσει υποφέρουν όταν βρίσκονται σε συναλλαγή με το κράτο. Θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε όλα αυτά. Πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά. Χαίσαι ψηλά και με. Εμείς, αντί να επιβραδύνουμε, θα επιταχύνουμε. Δεν θα πάμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Μπράβο! Πολύ καλά το λέει και το διευκρινίζει και έχει δίκιο εδώ, δεν θα πάμε λέει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μόνο ακροδεξιά. Δεν το απέριψε αυτό, είπε τι δεν θα κάνουν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι τι ακριβώς θα κάνουν, αυτό που κάνουν και σε όλη την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν όλα τα κλισέ, ε, θα πάμε ευθεία, δεν θα πάμε προς τα εκεί, δεν θα κάνουμε αυτό, επιταχύνουμε γενικώ. Όλο με, με κίνηση, όλες οι παρομοιώσεις, τα σχήματα λόγου που χρησιμοποιούν έχουν να κάνουν με κίνηση. Ευτυχώς καράβι δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε και τρένο, εδώ και να μισή χρόνο δεν ακούγεται καμία παρομοιώση με τρένο. Συνήθως κάτι με καράβι λέγανε, τώρα δεν είπαν ούτε το καράβι γιατί παραπέμπει και στο κάρβουνο που δεν υπάρχει, ή υπάρχει στα μυαλά του πάρα πολύ, όμως η επιτάχυνση και το γκάζι παίζει πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές Δεν σας φέρνει δυσκολία. Άρα δεν θα πατήσουμε φρένο Θα πατήσουμε γκάζι Δώσε γκάζι μωρέ ανάπηρη. Δώσε, δώσε Δεν θα πατήσουμε φρένο Θα πατήσουμε γκάζι Επρός ξεκινήστε τώρα το οποίο ο Χάρος Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ένας πρωθυπουργό ο οποίος στο τέλος τη δρατειάς μου θα έχει κάνει απλή διαχείριση. Εγώ ανέβασα τον πύχη των προσδοκιών ο ίδιος. Μα γιατί το έκανε αυτό. Γιατί ανέβασε τον πύχη των προσδοκιών ψηλά όπως θα ακούσουμε. Μας είπε ότι δεν θα πατήσει φρένο. Θα πατήσει γκάζι. Αυτό δεν είναι πάντα σωστό. Εξαρτάται που βρίσκεσαι. Αν είσαι 100 μέτρα πριν τον κρεμό, δεν πατά γκάζι. Μπορεί να χρειάζεται να πατήσει και φρένο, αλλά σίγουρα δεν πατά γκάζι. Μάλλον δεν έχει επίγνωση ή χρησιμοποίησε τα γνωστά κλισέ, χωρί να έχουν κανένα απολύτω νόημα και καμία σημασία. Συνέβη κάτι που δεν το περίμεναν. Έπεσαν 14 μονάδε από πέρυσι και έχασαν ένα εκατομμύριο ψηφοφόρου. Τέτοιο χαστούκι έχει να έρθει στην Ελλάδα. Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον ποτέ δεν έχει ξαναγίνει και έγινε σε μια κυβέρνηση που τη στηρίζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης που πατούσε τόσο σταθερά στα πόδια της όπως η ίδια έλεγε και τα μέσα ενημέρωσης, η πλειοψηφία περίπου έλεγαν, ένα σύστημα ενημέρωσης και εξημέρωσης που ανθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Οπότε συνέβη όλο αυτό και τώρα δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. ψελίζουν κάτι για ανασχηματισμού και κάτι για γκάζια, κάτι επιταχύνσεις κάτι δεξιά-αριστερά και κάτι για τον πύχη που οι ίδιοι τον βάλανε ψηλά, άρα δεν έχει να κάνει με το κακό αποτέλεσμα. Φταίει ότι κάποιος τον έβαλε στο ψηλό ράφι. Εγώ ανέβασα τον πύχη, τον προσοκιόν ο ίδιος. Μπράβο! Και όταν το οποιοδήποτε λόγο περνάω από κάτω, δεν νομίζω ότι περνάω συνέχεια, νομίζω ότι ούτε, έχω κάνει πολλά παραμάδα για τη χώρα. Ευτυχώς! Αλλά οφείλω να ανασκουβωθώ και να δω τι μπορώ να κάνω για να περάσω από πάνω από τον πύχη των Ρουζοκιών. Τον βάλαμε ψηλά τον πύχη των Ρουζοκιών. ΑΣΟΠΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙΟΚΙ� Εί είμαι πολύ κατηγορηματικό σε αυτό. Δεν θα κατεβάσουμε το τον πύχη, θα πηδήξουμε και ψηλά. Και ευαίσθητα! Θα πηδήξουμε και ψηλά. Ευτυχώ μα το διευκρίνησε. Ο πύχη δεν θα κατέβει. Μπήκε όπω μπήκε εκεί ψηλά. Θα παραμείνει ψηλά. Δεν θα περάσει από κάτω. Δεν έχει περάσει ποτέ από κάτω. Πάντα από πάνω. Σαν τον Μανώλη Καραλή, τον αθλητή μα, περνάει πάνω από τον πύχη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θα κατέβει ο πύχη. Εμεί θα πηδήξουμε όλοι μαζί. Η ο ίδιο δεν κατάλαβα, έτσι το είπε, χτε βράδυ στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιντερ. Αυτά έλεγε για τον πύχη, για τι επιταχύνσει, για τα γκάζια και για τα φρένα. Ο πύχη έχει μπει ψηλά, φάνηκε αυτό και από το ποιου στείλαμε στην Ευρωβουλή. Ο πρώτο των πρώτων είναι ο Γιώργο Αυτιά, ο οποίο έκανε μια πρόβα χτε και ήμασταν εκεί και την ηχογραφήσαμε. Euro people, hi, how you boo, I am George Aftias. here you know. The best παρουσιαστή τη ελληνική τηλεόραση. I gurk at sky. Ουρανό, αν θυμάμαι καλά. Από την A Junior. I come from Samos. Have you been to Samos? 34 χρόνια I παλεύω every Σαββατοκύριακο. For συντάξει. For παπουδάκια. For μπαμπόγριε. You καταλαβαίνετε what σημαίνει δε εξέλιξη αυτή. Sunday night. I took 300.000 ψήφου. From όλο τον πλανήτη. Whole πλανήτη ψηφίζει νουν δημοκρατία. And the George Aftyaz. Now the οικονομία of χώρα is at my will για την ελαδίτσα μα. For the πατρίδα, for the πατρίδα τη γλυκιά. Μαέστρο, τώρα Sky and George Τέλο. Έτσι πρέπει να εμφανίζετε στι ομιλίε του στο Ευρωκοινοβούλιο. Την έχετε στο νου σας Μόλις ξεκινάει από τα ορεινά που κάθονται οι Έλληνες να κατέβει κάτω και να πάει στο βήμα, να παίζει ο Λούκας Γιόρκας πάνω στην από τα ηχεία, για να κάνει αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή που έκανε και στις πρωινές εκπομπές με φόντο την ελληνική σημαία, κοντινό στην κάμερα να λέει αυτά τα ψεύτικα, τα δρακ, δακρύβρεχτα, δεν τα ναιούσε καθόλου, αλλά τα έλεγε όμως και έπιασαν γιατί μη δει ο ελληνικός λαός ψέμα αμέσως, να πάει να τσιμπήσει, να το ενισχύσει με, όπως, με όποιο τρόπο και όπως μπορεί. Αυτά από την πρόβα του Γιώργου Αυτιά, δεν ξέρει καλά αγγελικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία, τα μπαλαμούτεψε εδώ και έβγαλε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έχετε όλη την απορία και το ερωτηματικό αν το δεξιά, αυτό που λέμε ότι θα πάει πιο δεξιά η Νέα Δημοκρατία, αναφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γι αυτό και θεωρώ τελείως λάθος και παντελώς από Αυτή τη συζήτηση περιδείχθηκε δεξιάς τροφής ε, της Ν.Δ. είναι μια συζήτηση που πραγματικά δεν με αφορά καθόλου. Ah. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μα, αν θα πάμε στο κέντρο ή αν θα πάμε δεξιά. Φυσικά. Ε, ή να θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αν θα υλοποιήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμα αυτό για το οποίο εκλεγήκαμε και γι' αυτό θα λογοδοτήσουμε τελικά στον ελληνικό λαό ε, μετά από τρία χρόνια όταν θα γίνουν ε, οι εθνικέ εκλογέ. Άρα, ανάμεσα στα μηνύματα που έχετε εισπράξει, δεν είναι το μήνυμα, κύριε Μητσοτάκη, είστε λιγότερο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε από του ψηφοφόρου σα. Δεν, το... δεν αισθάνεστε κάτι Όχι. Όχι. Φυσικά. Είναι και ο Βορύδης δίπλα, λέει το φυσικά με τον δικό του πολύ ωραίο τρόπο και επικυρώνει αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας αφορά η δεξιά στροφή γιατί έχουμε την ακροδεξιά στροφή πολύ καλά τα λέει και ο ένας και ο άλλος θυμόσαστε εκείνο το 41% που το χρησιμοποιούσαν συνέχεια και μας είχαν ζαλίσει τα, οι βουλευτέ, οι υπουργοί, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά όταν τους λέγανε ότι είστε άλλα που το χρησιμοποιείτε Λέγανε όχι, δεν ήμαστε, αλλά το ξαναχρησιμοποιούσανε. Ε, γι' αυτό το 41% που δεν υπάρχει πια, θαύτηκε, τελείωσε, πέθανε την Κυριακή, μίλησε χτες ο Κυριάκος Μητζοτάκης. Το 41% ήταν ένα προσθέτοιο που μα έδωσε ο Ελληνικός Λαός σε μια χρονική στιγμή. Το 41% είναι 158 έδρας. Είναι η κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία. Αυτό το 41% δεν υπάρχει πια. ΟΗΜΕΙΜΕΙΜΕΙΜ <Ροί> Και αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό, ξέρετε. Τερίες και του ζήτημα τη αλλαζονίας και <στονίτρια> το οποίο για το πιο κατηγόνισμα Για, δυο δυο για, δυο για δυο μένα δυο οριστικά, <στονίτρια> αλλά πρέπει να το αποδείξω και βρακτά. <στονίτρια> <στονίτρια> αυτό, το 41% δεν υπάρχει πια σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό, ξέρετε. Σέντε, εδώ ένα φιλοσοφικό θέμα, ότι επειδή δεν υπάρχει πια το 41%, νιώθει ανακούφιση. Θα μπορούμε δηλαδή στι επόμενε εκλογέ άλλο ένα εκατομμύριο ψηφοφόρων να εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία για να λυτρωθεί ο άνθρωπο. Αν το έφερε τόσο βαρέως, το σοβαρέο στο 41%, φταίτε εσεί που του το δώσατε πρώτον, και με ο ίδιο που το, ε, το πήρε τόσο βαριά. Έχει ανακουφιστεί, το δήλωσε δύο φορέ, θα ακούσουμε τη δεύτερη σε λίγο, ότι έχει ανακουφιστεί που δεν έχουν πια 41%. Δεν ξέρω πώ νιώθει που έχουν 28%, αλλά όμω είναι πιο άνετο γιατί. Αν κατάλαβα καλά, τα συφραζόμενα, γλιτώνει την αλαζονία. Κάπω έτσι το είπε, δεν το πέτσε ακριβώ, αφήνει να εννοηθεί, δεν το διατυπώνει σωστά. Δεν ξέρω τι ιδέα είχαν με το 41% και πώ να το πούνε. Το έβγαλε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το κείμενο έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Επίση μίλησε για του άλλου, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αν κάποιο φταίει, δεν είναι ο ίδιο. Φτάνε τα καλάμια, όπω τα χαρακτήρισε χθε την Τώρα Μπακογιάννη, τα οποία καλάμια θα πάθουν πολύ κακά πράγματα τι επόμενε μέρε. Αν κάποιοι λοιπόν είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά, από πολύ ψηλά, το σαρδένιο είναι πολύ ψηλά, ε, είναι καιρός να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά, δεν είναι हesteem, κακό αυτό. Αν κάποιοι λοιπόν είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά, πολύ ψηλά, το είναι να τον από πιο Εδώ λοιπόν έδωσε το μήνυμα όλοι αυτοί που αναφερόντουσαν στο 41% που το χρησιμοποιούσαν που σε κάθε τι που συνέβαινε και στραβό που ήταν αμέσω πετάγανε, εμείς πήραμε 41% άρα έχουμε αθωωθεί για τα τέμπη, έχουμε αθωωθεί για τις πυρκαγιές πέρυσι, έχουμε αθωωθεί για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχουμε αθωωθεί για την φορολογία, τα χαράτσια που βάλαμε φέτος στους μικρούς επιχειρηματίες Έχουμε αθωθεί για όλα τα αρνητικά που υπάρχουν, το χρησιμοποιούσαν εδώ. Λοιπόν, τους απίφθηνε ένα μήνυμα και τους είπε ότι βλέπαν από το 41% τώρα θα βλέπουν από τα ραπανάκια από κάτω τον κόσμο, δεν είπε αυτό, αλλά περίπου κάτι τέτοιο ε, ήθελε να μας πει, περιέγραψε, ότι θα του στείλει σπίτι του και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως, και ο ίδιος, όπως θα ακούσουμε τώρα, γι' αυτό το 41% της στην στη Βουλή. Ακούω λοιπόν την επιχειρηματολογία. και του κύριου Φάμυλο και του κύριου Ανδουλάκη μου θυμίζει κάτι εφήβους οι οποίοι αποκτούν τον πρώτο τους δίσκο μην έχοντας λοιπόν άλλο δίσκο να ακούσουν τέσσεων στην ηλικία μας είχαμε ακόμα δίσκους ακούνε συνέχεια το ίδιο πράγμα την ίδια μουσική το ίδιο τροπάρεο Ο ΜΕΝ κύριος Φάμελος αποκλίνεται από την Ευρώπη συμφέροντα Μητσοτάκης ΑΕ. Εσείς κύριε Ανδρουλάκη μία μονοθεματική αιμονή, επιτρέψτε μου να το πω, με θέματα κράτους δικαίου, επαναφορά στο θέμα των υποκλών. Τα ίδια ακριβώς λέγατε πριν από τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, εσείς πήρατε 17% και εσείς πήρατε 12%. Του το τρυψε στη μούρη το περίφημο 41% το οποίο σύμφωνα με δήλωσή του τώρα όμω πέθανε προχθέ την Κυριακή και όλοι αυτοί που το επικαλούνταν τώρα θα δουν τον κόσμο αλλιώ από τα κάτω, όχι από το 41%. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Για τρει μέρε, τρίτη ήμασταν, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα κάποιοι είναι πολύ κουρασμένοι γιατί χόρευαν μετά τη νίκη του. Χαίρετε, παρακαλώ. Με καλημέρα καλημέρα σα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Χτε με έκανε τόσο ευτυχισμένη που δεν μπορεί να φανταστεί τα αποτελέσματα. Χόρευα μέσα στο σπίτι και κέρναγα γλυκά. Άντε σα, περπάτα, παραπάτα, κονιέσαι και έλυγε μέσα στο σπίτι και ένα γλυκά Να κόψω γλυκό Τι δεν ξέρει γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται Να κόψω γλυκό κουνάς, μιλες, ε. Δηλαδή πάντα τέτοια ε, ε, Χτες το βράδυ κινήθηκα ήρεμη Κουραστήκαμε πρόεδρε Κουραστήκαμε από όλο αυτόν τον παραλογισμό που ζούμε και στο λέω με δάκρυα στα μάτια. Πάντα τέτοια και ισανότερα. Να είστε καλά, Έχει τα φιλιά από όλου μα. Αίτε για λόγα, τα δεν βρήκανε. Αίτε προβατά, προβατάκια. Μορέκια μα πιράγανε. Ακροάτρια Βελόπουλου τον πήρε στην ραδιοφωνική εκπομπή για να του πει αυτό. Τη χόρευε μόνη τη μέσα στο σπίτι και κέρναγε γλυκά. Δεν ξέρω ποιον, δεν έχει σημασία. Είδε τα αποτελέσματα και το έριξε στο χώρο. Ωραίο είναι αυτό, ευτυχισμένη έγινε. Το θέμα ποιο είναι, να ζούμε ευτυχισμένε στιγμέ. Και έτσι λοιπόν μοιράστηκε μαζί του με δάκρυ στα μάτια, του έδωσε και τα συγχαρητήρια. Κουραστήκαμε πρόεδρο, δεν το περίμενα. Και πέρασε πολύ ωραία συγκεκριμένη κυρία. Είναι μια στιγμή ευτυχία γιατί. Αυτέ έχουν αξία όπως λέμε σε κάποια κλισέ γενικότερα. Την ίδια ώρα ευτυχισμένο είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότι έχασε γιατί είναι ανακουφισμένος. Η ανακούφιση δημιουργεί ευτυχία και μας αποκάλυψε ότι εδώ και ένα χρόνο από τότε που ήρθε το 41% πέρυσι στις εθνικές εκλογές δεν περνούσε καλά ο άνθρωπος, είχε ένα βάρο, τον βάραινε, το βλέπες αυτόν, το βλέπες στα μάτια του Στο, στις κινήσεις του, το είχε σωματοποιήσει. Ήταν βαρύς, πάρα πολύ βαρύς, γιατί ένιωθε μέσα στον καημό, ένα πόνο, ένα σπαραγμό, ένα άγχος μεγάλο. Απελευθερώθηκε από προχθές και το είπε δυο φορές στη συνέντευξη που μας έδωσε χτες. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Σταμάτα λίγο, θέλω να κλάψω. Πάρε το χρόνο σου. Συνέχισε, τι λέγαμε. Αυτό ήταν. Καλά είπαμε να κλάψε ή πλάταξ. Και αυτό με κάνει, ξέρετε, ταυτόχρονα είμαι και προβληματισμένος αλλά και με έναν παράξενο τρόπο και ανακουφισμένο. Και αν σα εκτιδιάζει το δεύτερο επίθετο. Mm. Είναι γιατί πιστεύω πάντα στη Σοφία του. ελληνικού λαού. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Και αν ο ελληνικός λαός, ε, ήθελε με τον τρόπο του ε, να μα στείλει ένα μήνυμα, νομίζω ότι είναι καλύτερα που το έστειλε τώρα. Να σε καλά. Με τη βλακία σου προσφέρεις απλόχερα το γέλιο. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε Μια χαρά. Άρα μηδέν. <Τοχή> Εδώ με το τέλος λοιπόν ε, όλα μαζί μίλησε για την ανακούφιση του δύο φορέ και δεν είναι μόνο προβληματισμένο, είναι κυρίως ανακουφισμένο. Αυτό είναι ένα μήνυμα προ το εκλογικό σώμα. Ο ίδιο ξέρει καλύτερα από όλου μα και ζητάει. Κλειπάει, τον ακούσατε. Θέλει να ανακουφιστεί κι άλλο. Οπότε, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογέ σε τρία χρόνια. Δεν το βλέπω να πάει τόσο πολύ. Γιατί αν έχασε μέσα σε ένα χρόνο 14 μονάδε και ένα εκατομμύριο, στα τρία χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα. Αλλά θα το δούμε όποτε γίνουν, εν πάση περιπτώσει, οι εκλογέ. Το σύνθημα μπορεί να είναι: ανακουφίστε τον για να ανακουφιστούμε κι εμεί. Γιατί έτσι πάει. Εδώ είναι win-win. Ανακουφίζεται ένα, ανακουφιζόμαστε και όλοι οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία δηλαδή των Ελλήνων ψηφοφόρων, γιατί μετά και την απώλεια του ενό εκατομμυρίου είναι ισχυρή πλειοψηφία. Ούτε πριν ήταν πλειοψηφία, μειοψηφία ήταν αυτή που είχε ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, μια χώρα που προσπαθεί να ανακουφιστεί. Από εδώ και πέρα αυτό θα είναι το στίγμα. 2111080880. 11 10 80, 80, αν είστε και εσείς στους ανακουφισμένους, στους προβληματισμένους, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. radio pappaki το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα. Λοιπόν, να σου πω: Ακούγοντα τώρα το Αθήνα που λέει για το παλικάρι από την Κύπρο που βγήκε με 20% Ναι, πες και αν το πιστεύω, είμαι ευρωβουλευτή! Σκεφτόμενο σε αυτή την απολύτικη κατάσταση που επικρατεί εκεί στην Κύπρο, έκμαυλίστηκε ο Κυπριακό λαό. Ωραία. 300.000 ψήφου βαθιά. Ακόμα πιο ωραία. Κόμμα των χριστιανοτήτων. Πε και του άλλου, πε πε μελέτη, έτσι. τον ε, Αναδιώτη. Ναι. Ενώ έχει πολλά ωραία, φρούτα. Ωραία, ωραία. ωραία, ωραία όλα. Θα σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Τη, τη Λατινοπούλου, εμάς, μην το με... ξεχνάω και αυτό, μην το ξεχνάω. Διαπρέψαμε και εκεί. με συμπληρώνει. Όλα αυτά, εδώ το κίνημα, εμά υπάρχουν αντιφασιστικά κινήματα. Υπάρχουν κινήματα τα οποία προάγουν την ισότητα, που προάγουν ένα καλύτερο. Το κόσμο, ένα καλύτερο αύριο. Και εμεί αυτό που παρατηρούμε: την ακροδεξιά να βαράει παλαμάκια, την ακροδεξιά να έρχεται, του φασίστε σιγά-σιγά να βγαίνουν από τι τρύπε του, η βουλή να γεμίζει όλο και περισσότερο, η Ευρωβολή συγγνώμη, περισσότερα σκατά. Αυτό τα βλέπουμε. Με το κίνημα τώρα τι γίνεται, Αποστολή μου. Ποιο κίνημα. Υπάρχουν απαντήσει εκεί καθόλου. Για ποιο λέμε, μιλάμε για, για κάποιο συγκεκριμένο κίνημα. Ε, όταν εννοεί ότι δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο κίνημα, μπορώ να σου πω ναι, τώρα γιατί για εμά. Ποιο είσαι. Αφού προσβεύγουν, αν νιώθω στην mm. γειτονιά μου. Του κατουράμε. Αυτή είναι η απάντηση. Ε, αυτό βλέπω όμω ότι δεν φτάνει, όπω παρατηρήσει, γιατί ενώ εμεί του κατουράμε, ο κόσμο όμω του ψηφίζει. Και του εμπιστεύεται. Φτάνει αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι. Έχω φτάσει 42 και κουράστηκα να βλέπω αυτή την κατάσταση και αντί αυτό το πράγμα να συρρυκνώνε, να γυρντώνε όλο και περισσότερο. Αυτό αναρωτιέμαι. Γι' αυτό ο διαρκή αγώνα δεν χαλαρώνουμε μέχρι να ξαναμπού στι τρίπε του. Του πιστεύει, αυτό εσύ. Εσύ που είσαι τώρα ένα άνθρωπο ασχολείται με τα κοινά, το πιστεύει. Και του τσακίζουμε σε κάθε κιτονιά. Δεν το συζητάω αυτό. Του τσακίζουμε σε κάθε κειτλιά από το και ιδεολογικά. Το κατάλαβα. Όπω κάθομαι και μιλάω στη γειτονιά μου, όπω κάθομαι και μιλάω στην οικογένειά μου, τον κοινωνικό μου κύκλο, στον εργασιακό μου χώρο, δεν θα σταματήσω να το κάνω. Αυτό όμω που ώρε-ώρε με απογοητεύει, ώρε-ώρε, το τονίζω, είναι ότι βλέπω ότι είναι, τι να σου πω, σταγόνα στον ωκεανό. Όταν βλέπω την Λατινοπούλου. Ναι, 네, αλλά ο ωκεανό τύπο... με σταγόνε γέμισε, όρ κιόλα. Είμαι τη Ιντοπία, πιστεύω στι Ιντοπίε κι εγώ, είμαι ένα άτομο το οποίο με κορεδεύουν γιατί έχω Ιντοπίε πολλέ στο μυαλό μου, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά επειδή πλέον είμαι και γονέα και έχω δύο πικεροί και νοιάζομαι πάρα πολύ και μόνο για τα πικερο Τα επικαιρή Δεν μπορώ ρε φίλε να βλέπω ότι τα μέσα και να λέει ο άλλος ότι δεν είναι δυνατόν η πράξη να είναι αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία και να βγάζουμε εξώδικα. Και αυτό το πράγμα να περνάει έτσι. Ε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Και όμως υπάρχουν αυτή τη Του συστήσουν τους τα αλλημπάνε, όλου αυτού, ναι βέβαια. Δεν λέω, αλλά okay. δεν είναι αυτό το κανονικό. Μην μπερδέβαισε. Δεν είναι αυτό το κανονικό. Okay. Δεν περδεύω. Το ότι το, το, το περνάει σαν, σαν κανονικό αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κιόλα. Ε? Ναι. Ακούω. Ναι. Καθυστερημένο είμαι. Κάτι καταλαβαίνω. Ήρθα να σε πάρω την Παρασκευή, ελάτε, με δεν δουλειά, για να κάνουμε και αφιερώσει για το φοβερό αποτέλεσμα που τα βγάζει ο λαό μα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ χαρούμενο όπω Αλλά ήταν φοβερή και η πολλή τη Δευτέρα. Τότε θέλω πρινά, πολλά... να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γερμανία, γιατί ότι έχουμε πια μέσα μας. και που έχουν χάσει και Pomozte mi, tohle je moje otýpio, to Οι δημοσιογράφοι τη τρίτη ηλικία να βγαίνουν στη σύνταξη. Δεν συνταξιοδοτούνται. Δεν βγαίνουν, πάνε στην Ευρωβουλή. Εντάξει, είναι μια η σύνταξη. Ήτανε πρώτη το είναι μια καλή σύνταξη όμω, θα έλεγε κανεί. Δηλαδή, 15. ο Αυτιά έκανε δουλειά τόσα χρόνια, υπολόγιζε συντάξει, αλλά βασικά έχει στο μυαλό του τη δική του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Η οφολογική κυβέρνηση Τσαλδάρη Κωνσταντίνο το 46. Και ο Τσαλδάρη τώρα δεν το έχουμε το Τσαλδάρη. Τώρα πού Τσαλδάρη, σε παρακαλώ, έλαγια.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 Και καλά, είπαμε να κλάψετε εσεί πλάταξ. Και αυτό με κάνει, ξέρετε, ταυτόχρονα να είμαι και προβληματισμένο, αλλά και με έναν παράξενο τρόπο και ανακουφισμένο. Ό,τι είναι γραφτό το καθενό. Μεγάλη αλήθεια αυτό το τελευταίο. Ευαγγελία από του Φούρνου, κάτω στην Ικαρία, ακροάτρια τακτική, καθημερινή, λέει από τα νησιά του Φούρνου και την Ικαρία, έω και 41% το κουκουέ. Εκεί πήρε 41%. Ένα 41%, δηλαδή, γράφτηκε φέτο, ήταν εκεί. Στα νησιά κάτω χαιρετίζουμε όπως λέει τι εργατικές περιοχές της χώρας που ανέδειξαν το κουκκό σε δεύτερο και τρίτο κόμμα Δυστυχώ, όπως μου γράφει με δύο δουλειές το 24 ώρο σπάνια σας ακούμε live όμως σας ακούμε πάντα ε, Αυτά τα λέει η Ευαγγελία, να είστε καλά κάτω εκεί στην Καρία και στους φούρνους Ε, θα ξέρετε και εσείς εκεί, αλλά και όλοι εμείς εδώ, πώς πρέπει να αποκαλούμε την Λατινοπούλ, μάλλον πώς να την χαρακτηρίζουμε πολιτικά. Να την αποκαλούμε, έχει όνομα, μικρό, επίθετο κτλ. Πώς πρέπει να την αποκαλούμε, να την χαρακτηρίζουμε πολιτικά, όχι ακροδεξιά. Όποιο το έχει κάνει αυτό, έχει διαπράξει, ατόπιμα. Λέω κάθε φορά λέω ότι και δεξιά να μα πει κάποιο δεν θα απερξίθει. Ναι, ακροδεξιά μα πει... Εννοείται ότι παρεξηγούμε. Και μάλιστα εδώ στο Open ε, θέλω να το τονίσω αυτό. Το είπατε. το βράδυ το είπα και μάλιστα ο κύριο Μάντζο τοποθετήθηκε και με είπε ακροδεξιά, κάτω που είναι ντροπή του. Mm -hmm. Ειλικρινά ντροπή του. Τροπικέ, χωρί δεν θα τη λέμε ακροδεξιά, θα τη λέμε λογική. Γιατί έτσι, Λέει δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ευρώπη, υπάρχουν φωνέ λογική. Οπότε καταργήθηκε και αυτή η λέξη. Πάμε, θα του λέμε λογικού. Και αν του δείτε με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν. Λογικούς θα τους πει, δεν μπορείς να τους πεις κάτι άλλο. και άλλο μήνυμα από τον Δημήτρη και λέει μήνυμα, ο ίδιος, μήνυμα στο σύντροφο συναγωνιστή μετανάστη στο Βερολίνο που αν και η Ρακινός τίμησε το κόμμα του. Πάρε, πάρε μας κανένα τηλέφωνο ρε φίλε να τα πούμε από κοντά, μη βγαίνει μόνο στην Ελληνοφρένεια. Οι σύντροφοί σου, σε ψάχνουν οι Ρακυνέ? Σε ψάχνουν οι άλλοι πάνω εκεί γιατί άκουσαν προφανώ. Δεν ξέρουν που είστε, δεν σε έχουν δει. Συντονιστείτε, συντονιστείτε, οργανωθείτε που είναι πολύ σημαντικό στι μέρε μα και γενικώ. Βρεθείτε, να μετρηθείτε για να ξέρετε ποιοι είστε και επικοινωνήστε με διάφορου τρόπου. Αν θέλετε και μέσω ημών, καμία αντίρρηση. Μεσολαβούμε έτσι και αλλιώ. Χτε λοιπόν ήταν μια ιστορική μέρα. Άλλη μια ιστορική μέρα γιατί ο Αλέξη Τσίπρα. ανακοίνωσε με ένα σποτάκι πολύ προχώρημα, μια κλασική μουσική αυτή που βάζουν πάντα που είτε η για διαφήμιση από είτε είναι για κίνηση πολιτικού με μια συμφωνική από πίσω, κάτι γράμματα να έρχονται κτλ. Το Ίδρυμα Τσίπρα. Έχουμε βιντεάκι που ανακοινώθηκε το Ίδρυμα ε, του Αλέξη Τσίπρα. Κακώ πληρώσανε γραφίστες, σκηνοθέτε, μοντέρνο να φτιάξουν αυτό το σποτάκι. Εμείς εδώ θα προτείνουμε ένα άλλο σποτάκι, βασίζεται κυρίως στον ήχο, αλλά αποτυπώνει και μας παρουσιάζει ανερυθρίαστα το πνεύμα του Αλέξη Τσίπρα που νομίζω ταιριάζει στο ίδρυμα που θέλει να φτιάξει. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προ την έξοδο από τα μνημόνια Και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς... Τσιου, τσιου. Να θρέψουμε τους καρπούς... Ο μόνος, μορφωμένος και λογιστικά κατριτισμένος είμαι εγώ. Δικαίω τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 αμοιρών σε σχέση... Τσιου, τσιου. 360 μοιρών. Καρπούλα πράγματα που σε στο πανεπιστήμιο. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε Αυτός του στόχου. Για να επιτεύξουμε Αυτός τους στόχου είναι η δικιά μα δουλειά. Όχι αφορισμούς, Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Τσιου. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα.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 και από την εκαθάριση τις κόβρους του Αβιέρ, τις κόβρους του Αβιέρ. Είμαι τυλιγόφυτος. Και τάρτη δημοτικού. Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι. Τη Τιμποθυρία. <Συκλή> Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μιτιλίνη, η Λέσβο. <Συκλή> η Μιτιλίνη, η Λέσβο και τα άλλα νησιά τη Ελλάδα. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμάνου, η που με βλέπει. <Συκλή> 16. Έτσι, 16-4 χρόνια καθ' Εσεί αν ακούγατε αυτό το σποτάκι τώρα εδώ όπως το ακούσαμε αν είχε και εικόνα ακόμη καλύτερα και αν ακούγατε και το άλλο σποτάκι που δεν έχει βεβαιήχο αλλά πηγαίνουν έρχονται κάτι γράμματικο ή κάτι γραφικά και λένε Ίδρυμα Τσίπρα. Ποιο σας εντριγκάρει να πάτε να τον ακούσετε να πάτε να παρακολουθήσετε το πνεύμα του, την εξέλιξή του τι έχει να πει αν νιώθει Αυτό αυτός που δεν είναι στην κυβέρνηση αν νιώθει ανακουφισμένος από το αποτέλεσμα. Και κατά τη κυβέρνηση και το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει απομείνει δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, του κασελακικού ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το σποτάκι που βάλουμε εμεί θα πουλάγει περισσότερο, γι' αυτό και το βάλαμε κιόλα. Στηρίζουμε Αλέξη Τσίπρα να ξαναέρθει, να κάνει επανεμφάνιση. να ξανακατέβει, να συσπυρώσει γύρω του με το μοναδικό τρόπο που μπορεί να το κάνει όλη την αριστερά, την κέντρο-αριστερά, την κέντρο-δεξιά την άκρο-δεξιά, αυτά τα είχε συσπυρώσει και τις προηγούμενε έτσι κι αλλιώς. οπότε λείπει, λείπει, είμαστε μαζί του περιμένουμε πολλά από αυτόν, μετράμε το χρόνο ώστε να ανακουφιστούμε και εμεί με τη σειρά μας Η Σάμο σα γλέντισε. 300.000 ψήφισόροι και βγάλαμε Ευρωβουλευτή, αγαπητέ μου. Μπράβο. Εσύ που δεν ήθελε να λέω ότι η Σάμος είναι του αυτιά Να το. Ευχαριστώ ε, την Ελλάδα και ευχαριστώ θερμά του Έλληνε. Το Τι χαρακτηρίζει ευχαριστώ. τη Σάμο τώρα μόνο και τίποτα άλλο. Η Σάμος πανηγυρίζει. Ότι βγάλατε Ευρωβουλευτή. Διο... Τον αυτιά. Μπράβο. Ε, ε, ε, αυτόν βλέπαμε. Εσύ 30 χρόνια στην τηλεόραση ποιον έπαιζε. Όχι, ποιον μπράβο. Έπαιζε. Ο Κωνσταντίνο και η Ελένη να Βαζέ θα την ψήφιζαν για πρωθυπουργό. Πόσα χρόνια την παίζει στην τηλεόραση. Ποιο την παίζει. Ο Αυτιά. Πόσα χρόνια τον παίζει τηλεόραση. Πρόσεχε. Δεν τον πειράζει. Πολλά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. χρόνια. Και Παίδες... εδώ είναι Αυτιά, σαν, το ξέρετε. Καν άλλο. Τέλο πάντων, τώρα μην μπλέκουμε σε αυτό. Αν θέλατε να το... στελάτε το... τον Πυθαγόρα στην τηλεόραση. Τώρα τη Σάμμο θα τη λέμε Ο για τον, για τον αυτιά. αυτιά. Όχι για τον Πυθαγόρα Το ποτήρι του Αυτιά έχουμε τώρα. Πάρ του Πιθαγόρα και βάλτε εκεί που ξέρει. Στάχτε φαρμάκι, φάτε τη σκόνη και τη λάσπη. Σάμο, ουμπεράλε. Οι δημοκράτε ψήφισαν και μίλησαν μέσα από την ψήφο του. Στι λοβάτε τη Μπάτσο, Παπαδημοκρατίας σας γλεντάνε. <Τοποίησαν> Έλα. Έλα. Καλά, το όνομα του Μητσοτάκη κρύφτηκε τόσο καλά πίσω από τα ονόματα των Ευρωβουλευτών που τώρα πάει, δεν φαίνεται καθόλου το όνομα. Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μα κρύβεται και το δικό μου όνομα. Και στην αποτυχία του Μητσοτάκη δεν φαίνεται το όνομα, φαίνεται μόνο των Ευρωβουλευτών, των Υπουργών, των Υφυπουργών, αυτών που καβάλουσαν το καλάμι, που είχαν έπαρση. Κερό είναι να παρκάρουν κάποια καλάμια τα οποία έχουν καμιά φορά. Τα Βεβαίω υπάρχουν. Όχι αυτόν που πήραν του μπλε φακέλου στο υπουργικό που λέγαν μέσα τι θα κάνει ο καθένα. Αυτοί τα κάναν μόνοι του. Δεν του είπε κάποιο του Γεωργιάδη να βάλει 3 και 5 ευρώ στη συνταγέ. Δεν του είπε κάποιο να κάνει τα απογευματινά χειρουργία. Δεν του είπε του Πιερακάκη να κάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν του είπε του άλλου να κάνει το τεκμήριο στου ελεύθερου επαγγελματίε. Δεν του είπε του Αλούνου να κάνει τη συγκάλυψη στα τέμπη, την επιχωμάτωση. Όλα τα κάναν μόνοι. Του αυτοί είχαν έπαρση και τα κάναν μόνοι του όλα αυτά. Είναι μια ευκαιρία να το ξαναδούμε το πράγμα. Και να πάνε σπίτι του στα είναι καλάμια αυτά. Ε, βέβαια θα πάνε σπίτι του τα καλάμια. Σπίτι σπίτι τι τους. να κάνουν τα καλάμια, να λοιπόν. βαλάξουν εδώ, τα καλάμια. Εδώ. Η ιερή Αγγελάδα, ο Μητσοντάκη κρύφτηκε πάλι από πίσω. Εντάξει. Και τον πήραμε και χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέει πρέπει να τρέξουμε. Να τρέξουμε γιατί ο κόσμο έχει απαιτήσει από εμά. Όλα τα υπόλοιπα που τα κάνανε σκατά, τα τέμπη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα απογευματινά χειρουργία. Όσα αυτά είναι μέσα στο πλάνο. Αυτά πρέπει να γίνουν. Πάει η δισεία ακόμα και αν πέσει ο Μητσοτάκι. Αυτά θα γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Έχουν πέσει χρήματα μέσα. Τώρα είναι δίθεν, Δεν το τρέψαμε πολύ και είχαμε κάποιες αστόκες, Τέτοια πράγματα, μικρό πράγματα. Τα φτιάξουμε. Τα φτιάξουμε. Τα φτιάξουμε Εντάξει, θα αλλάξουμε τώρα. Βάλουμε το Η Υπομονή ίδινου. να έχουμε. υπομονή. Έρχονται καλύτερε με του καλύτερου υπουργού. Τώρα έχουμε πάγκο. Καλό θα Άδωνη, σε ποια εκπομπή θα το βάλει, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω να τον διώξει. Γιατί λέει. το εντάξει, ο Κυρανάκης είναι και άξιο. Και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι τη Παπαρίζου στη Eurovision <laughs> εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε να πάρα πολύ. Έλληνας. Ναι, πολύ όμορφα και ανυπομονούσα να γυρίσω στην Ελλάδα. Το Κυρανάκη έχει να το, το βάλει. Κυρανάκι. Θα τον κάνει υπουργό τον Κυρανάκη Κάτσε να δει και θα γελάσουμε. Τάτσα, ναι, καλέ, να εντάξει, σιγά, έχει δει κατά δυο αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Ναι, έλαντε. Έχουν δει και χειρότερα. Κύριε Παρπαγιά. Γεια σα. Ο κύριο Βαγιάνισ. Ο κύριο Βιστία. Ναι, πήρα να σώσω από το διαστιχμό το κύριο Καλαμού και το κόμμα του. Δεν ζώα με τίποτα πια. Ε, όχι, γιατί πήρα το ουσωπαστή τώρα σε 5 λέει 367.796. να το διοθώσει. 367.795. Γιατί την εντροπή να υπάρχουν μαλάτε σαν τον πορφίο βιστέκι στου προφόρου του κόμματο. Να πω και συχνά για τη λατινοπουλού. Έκλεισε κρίμα. Βιαστικό δεν προλαβαίνω να πούνε τα συχριτήρια στην λατινοπού. Ακροδεξιά, αλλά είναι λογική όπως η ίδια μας ε, έχει πει. Ο ανακουφισμένος ε, από προχτές ε, μας δήλωσε χθε στη συνέντευξη ότι συνεχίζει τη μάχη κατά των πολυεθνικών. Μπορεί να έχουμε το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι φάπα λίγο το αποτέλεσμα όμως οι πολυεθνικές δεν πρόκειται να ηρεμήσουν τώρα πιο γερά θα τις χτυπήσει κάτω. Αλλά έχουμε πολύ απλωμένο τραχανάς στην Ευρώπη στα θέματα για τα οποία μιλήσαμε προεκλογικά. Ζητήματα τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα το ξεχάσω. Μου είπανε κάποιοι ότι μια επιστολή προεκλογικά. Ε, τώρα παράσανε οι εκλογές. Οπότε, αλλά θα με δείτε να επανέρχομαι. Επανέρθετε στο, στο ζήτημα του, γιατί είναι μεγάλο πραγματικό πρόβλημα. Και η Ευρώπη έχει κανονιστική δυνατότητα να βάλε τα δύο πόδια σε ένα μπαπούτσι στις πολι Πού ουσιαστικά βγάζουν λεφτά στην πλάτη κάποιων μικρότερων αγορών και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό. Αλλήχη πατριώτη. Και δεν θα το ανεχτώ και προσωπικά. Και αν χρειάζεται, που λέω λόγο, να κάνω και καμπάνια ε, στα μέσα κοινωνική δικτύωση για να το αναδείξω, θα το κάνω. Διότι δεν είμαστε κοροϊδα εμεί. Ευτυχώ! Διότι δεν είμαστε κοροϊδα εμείς. Και άλλη καμπάνια. Πάλι στο TikTok βιντεάκια. Έτσι θα περνάνε την ώρα στο μαξί μου. Έχουν πετύχει όλα τα υπόλοιπα. Και έχουν όλο ιδέες για να σκοτώνουν το χρόνο του, κάνοντα χαβαλέ βιντεάκια. Το είπε εδώ στα κοινωνικά δίκτυα. Θα κάνει και άλλη διαφήμιση, αν χρειαστεί, για να χτυπηθούν οι πολυεθνικές Και έχει στείλει την επιστολή, μα τη θύμισε, που περιμένει τώρα από την Ευρώπη, γιατί έχει το κανονιστικό πλαίσιο, η Ευρώπη να χτυπήσει τι πολιεθνικέ. Που η Ευρώπη είναι οι πολιεθνικέ. Διορίζουν την Ούρσουλα και όλου του υπόλοιπου οι πολυεθνικές Έχουμε στείλει χαρτί σε αυτού να χτυπήσουν του προϊσταμένου. Αυτό που είναι πάνω, τα αφεντικά, παρόλα αυτά περιμένουμε όλοι εμείς εδώ ε, να μειωθούν οι τιμές και περιμένουμε να, ε, η επιστολή να έχει επενέργειε θετικές στην ζωή μας. Δεν φταίει τίποτα άλλο, φταίει το timing όπως θα ακούσουμε τώρα. Πιστεύω, το ξαναπώ, ότι, ακριβ, ότι αυτές οι εκλογές μας βρήκαν ίσως στο δυσκολότερο σημείο. Γιατί νομίζω ότι το, βλέπ, το είδαμε και τον τελευταίο μήνα, αρχίζουμε να βλέπουμε όχι πια μια μείωση του πληθωρισμού, δεν με καλύπτει αυτό, αρχίζουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση κάποιων τιμών στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Το timing φταίει ότι μας πρόλαβε ενώ πάνε πολύ καλά τα πράγματα, Αν γινόντουσαν οι ευρωεκλογέ, θα μπορούσαν να είχαν παραταθεί, να μην γίνουν τώρα, να γίνουν σε έξι μήνε που θα είχε αποδώσει και η επιστολή που έστειλε και θα είχαν πέσει και οι τιμέ. Και έτσι θα ήταν παραπάνω το 28, θα είχε γίνει κάτι διαφορετικό, θα είχε πιαστεί το 33. Όπω ήλπιζε, όμω έτσι δεν θα ήταν ανακουφισμένο. Ενώ τώρα έχουμε ανακουφισμένο πρωθυπουργό που είναι πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα. Έτσι πιστεύω εγώ. Για να έχει κουράγιο να συνεχίσει να δουλεύει πολύ όπω μα είπε. Οι όποιε φιλοδοξίες κάποιων για ε, ένα πιο ξεκούραστο καλοκαίρι, θέλω να μιλήσω για, το, για τη δικιά μα ομάδα, ε, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα διαψεστούν. Ε, κοιτάξτε, ε, ακούγεται κλισέ, αλλά όταν λες στους πολίτες ότι αυτό μας στήρατε ένα μήνυμα, πρέπει κάτι να κάνουμε καλύτερο, κάπου πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, κάπου να κάνουμε διορθώσεις, πρέπει να το αποδείξει. Και στην πράξη. Δεν νομίζω ότι κάποιο με έχει κατηγορήσει ότι δεν δουλεύω πάρα πολύ. Ο φόρτο εργασία. Δεν νομίζω ότι κάποιο με έχει κατηγορήσει ότι δεν δουλεύω πάρα πολύ. Κανεί. Δεν υπάρχει κανεί που να ισχυριστεί αυτό. Όλοι πιστεύουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ. Τώρα που είναι και ανακουφισμένο, νομίζω ότι θα δουλεύει περισσότερο και θα είναι πιο αποδοτικό. Γιατί είναι πιο ανακουφισμένο. Οπότε να το γλεντήσουμε λίγο όλο αυτό μαζί με το συνολικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Βύθιστων άνθρωπο Ε και θα παντούσα εγώ Λούλα μου, ωραία Λούλα μου Ήρεμα, Ήρεμα, Ήρεμα είναι εδώ ενωμένο δυνατό Λε λε λε λε λε Λε και να μας αστά Σιδέρα Είμαι πτώμα Λουλα μου Χαρούλα μου Τις τελευταίες να σκάσω από τη στεναχώρια μου Ωρα Κάτω τα χέρια από τον ΣΥΡΙΖΑ! Ναι! λα Όλοι μαζί, κα***μένοι και όχι διχασμένοι! Έτσι λοιπόν γλέντι, στήθηκε ένα αυτοσχέδιο γλέντι, πήραμε και τους ηγέτε, τους βάλαμε μέσα και χορέψαμε πάρα πολύ ωραία, καβογιάνι έσαιρνε το χορό από τα παλιά σύριαλ τα πολύ καλά και τα γλέντια που στήνανε, με τον τρόπο που τα στείνανε και τα, το πως η ίδια τραγουδάει και αυτό το βρέ όταν αλλάζει ρυθμό από το ένα πάει στο άλλο έχει μια ωραία ικανότητα Που είναι μια ε, πάρα πολύ καλή ηθοποιό έτσι κι αλλιώ, το, το, το ένα ύφο να μεταβαίνει στο άλλο, με μία λέξη το έχει κάνει πολλέ φορέ, παικτικά. Οπότε εδώ κολλάει νομίζω, χορέψαμε και τον Μπαρμπαγιανακάκη και όλα μαζί. Και έτσι φτάσαμε στο τέλο με το χορό και το τραγούδι, και την ευτυχία που γεννάει και την ανακούφιση μετά τι ευρωεκλογέ. Αυτό δεν το περιμέναμε, ότι θα έχουμε έναν ανακουφισμένο από αυτό το αποτέλεσμα και θα είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα με 14 μονάδε και ένα εκατομμύριο εκτό. Μόνο αυτός θα μπορούσε να το πει έτσι λοιπόν Του συμπαραστεκόμαθε Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα Κλείνουμε ότι έχουμε έναν τουλάχιστον Ανακουφισμένο τρίτο μέρος του λαού Διαφημίσεις μετά Μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Εμείς τα υπόλοιπα αύριο γεια σας Έλα αποστολή, Έλα. ο Αφιάς τώρα θα πάει με Λόουερς Μεροβουλή, ξέρει τόσο καλά και Τόσο, Μελόβου. δεν έχει πιο, τόσο, τόσο oh, oh, oh. Ο Γιώργη Ιάρς Ας πούμε, θα λέει, hello My name is George Ιάρς The usual, you know, the famous Το θέμα είναι, ρε, είναι ότι αυτά τα σουργελά Χοροειδεύανε το άλλο το σουργελο Τον δίπρα που έβγαινε και πετούσε τέρατα Αφούν μετά και κάτω But we can win all, only If will be united. Και δεν έχει πει κανένα μαλάκα, κανένα ότι ένα υγιέ τη μια χώρα, δεν πρέπει να μιλάει αγγλικά. αγλικά. Έτσι, όχι δεν πρέπει να ξέρει, πρέπει να ξέρει, δεν πρέπει να μιλάει. Πρέπει να μιλάει στη γλώσσα του και να έχει του κατάλληλου κατασταθεί. Γιατί και έβαλα και μπορεί να πει γιατί μπορεί να μείνει η μητρική του γλώσσα και υποτιμά τη χώρα του. Τόσο απλά. Όλα αυτά εντάξει, αν όμω γιατί πιέστε και γελάτε και κάνετε αστιακια, την ώρα που χάσαμε τη Βίκη φλέσα. Όρε φιλε νέα. Δηλαδή, μια ενσυναίσνση δεν θα. Εύλαπτε. Δεν υπάρχουν τέλειες καταστάσει. Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσει. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ο μόνο τέλειο άνθρωπο που έχει περπατήσει πάνω στη γη είναι η Θεοτόκο. Αυτό που το βάζει, το ξέχασα Τι που το βάζω τώρα, στις μαύρε σελίδε ιστορία μα το βάζω. Ε, ναι, ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να το βάλει και αλλού, να το κάνει ρολό. Αλλά βασικά θα το βάλουμε αλλού και θα το κάνουμε ρολό. Εγώ θα κλάψω ιδιωτικά. Ιδιωτικά μπορεί και να, ε, μπορεί και να έκλαψα. Ε, ιδιωτικά. Μήταξε. Αλλά θα κλάψω. Ναι. Εγώ κλαίω και δημόσια, δεν με νοιάζει, αλλά σε αυτή την περίπτωση κλέφ όχι από ψυχικό πόρο. Από σωματικό πόνο, όταν το κάνεις ρολόι και το βάζεις κάπου. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω έχω καμία σχέση με το δημόσιο, οπότε θα κλάψω ιδιωτικά. Α, oh, ah, okay. εντάξει. εντάξει. Επίση, κάποιοι Φυσί. δεν κλαίμε με κάτι ρολάκια τη πλάκα. Ενημερώνω. Σωστά, σωστά. Τόσα Φυσί. χρόνια Φυσί. στα Φυσί. καράβια Φυσί. είσαι και εσύ και ακόμα, Έλεος. Ε, εντάξει, ναι, κάθε φορά στο βαρέλι, άλλο. Αυτό δεν έχει μάθει από το βαρέλι. Πάντα οι Φιλιπινέ Μέσα μετά δεν είναι Α σου πω για τον Κύπριο. Ναι, έκανε κριτική Κύπριο. Και σήμερα στην Κύπρο Μα ούτε εγώ το πει. 20% δεσμευτιά τη Κύπρου yeah. πιστεύει. Κοιτούν τα πράγματα. Εσύ yeah. ο καριστριγό! Ναι, ρε, ρε, ναι, καλαμούχη, διότι άμα είναι να περιμένουμε 50 χρόνια δεν έχουμε αμοιέτε. Ο Κύπριο, ο Κύπριο. Ε, και να σου πω κάτι, γιατί όχι. Γιατί και εδώ μακριά είμαστε. Τι τη σούπερ και εκεί την επόμενη φορά. Πρε <τ'> ο κόσμο είναι απελπισμένο, το καταλαβαίνετε. Σωστό. Αυτό πέρα σημαίνει πέρα βέβαια πέρα, ότι στην απελπισία μπορεί να φά και σκατά. Σκατά, σκατά. Ό,τι θέλετε, αγάπη ό,τι θέλετε εσεί. Έλα, για. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Ρε, νύα, Κωνσταντινίδη, δεν θα ήταν πιο χρήσιμο να πάει η κυρία Λουκά και ο κύριο Μαρκώλη στην Ευρωβουλή. Δεν, δεν είναι μακρινό σενάριο. Όχι, καθόλου. Γιατί και οι άλλοι έχουν αυτή την αντίληψη αυτών των ανθρώπων. Πλησιάζει, θέλω να πω, πλησιάζει πίσω. αυτό και να βγάλουμε την ντούνι! Ξέρω εγώ και YouTubers διάφορου, δηλαδή θα μπορούσε. Αυτό το YouTuber βιβλία και τι με χαρτισκεί προ εμεί. Πε το πιστεύω, Είναι ένα παπάω μέσα από την πάφο που βοήθησε και η εκκλησία. Και όταν ρωτήσα εγώ κάτι νεαρούς εκεί, γιατί θα ψηφίσετε αυτόν, γιατί λέει έχει πλάκα στο YouTube. Πάτε Καλά, πείτε, κάτι που Καλά, άσε το YouTube, το YouTube το... τώρα, άσε το YouTube, δεν το ξέρω ότι είναι Δώσε βάση, το βοήθησε και η εκκλησία. Όπω βγήκε και το νίκη. Ξέρουμε πώ λειτουργούν αυτά, έλα. Έτσι ακριβώ. Και όταν έγινε η σφανική πώς πώ κάνουν οι ποδοσφαιριστέ που ανοίγουν τα χέρια και κοιτάνε το τόξο, τι κυλική είχε, μη κυλιούταν. Να τα μα πάνε Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε οφολογικά στο Σαν Μαρίνο στο Άιφερ, από τον Νίκο αποστολόπολο Έρ Έρευναν τι τραβάω; ζωή Τι τραβάω; στον... Γιατί; Γιατί, στον... γιατί το, το ζω βρίσκομαι. αυτό; Γιατί; Δεν θέλω να το ζω τέλος. Το...